Ρε κουρέτα! Ρε κουρέτα! Έλα! Ρε πολιτική <laughs> απατεώνα! Ρε πολιτική απατεώνα! Έλα! Απ' την άντρα σε εγώ παρεμβαίνω! Α, την άντρα σε εγώ παρεμβαίνω! Εκεί! Ρε μαλάκα! Δεν υπάρχουν ρε μαλάκα! Αφού είμαστε ζώα ρε! Απογοήτευση τελείω ρε! Υπουργό τώρα ο Άντωνη! Ζώα! Κάλα καινούριο είναι αυτό τώρα! Όχι δεν είναι καινούριο! Όσο το σκέφτομαι όμω αποστόρια! Επίση αφού εσύ, είναι πραγμα... τόσα χρόνια που υπουργό εγώ συμπεραίνω ότι είναι ένα επιτυχημένο επαγγελματία! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! So, <Κι> ναι, πολύ επιτυχημένο. Πέσου να παναπουλήσει ένα βιβλίο του Μαλάκα. Κάναν τον κυλέκο, κάναν μαλακία. Και τα άλλα ζώα τι κάνανε. Βάλαν τον Βελόπουλο τον άλλο απαταιώνα. μέσα στην βουλή. Μα πόσο μαλακίε είμαστε, ψάι η Έλληνε, ρε φίλε. Πόσο μαλακίε είμαστε, δεν, μπορώ, δεν <Κι> μπορώ. Σε τι μονάδα μέτρηση σε να ακούσει. <Κι> <Κι> σε Άστο, εγκέλαδο, μεγάλο. <Κι> Άμα ήμουν πιο νέο, όπω όλοι, θα πέτραγα μια μαύρη πέτρα σε αυτό τον και δεν θα κολό. Αλλά είσαι κατόγυρο και κάτσε εδώ τώρα να τα απολαύσει. Ρεκουρέτσε! Λεωάδονης παντελονιάζει καμιά δεκαριά χιλιάρικα το μήνα και λέει ο άλλος ότι είναι τρελός ή ότι είναι χαστός. Μπορεί και να είναι, αλλά παντελονιάζει καμιά δεκαριά άντε οχτώ το μήνα. Πωω! <Ρε> Ρέτσι, νίστερε εδώ το μολάκι. <Ρε> δηλαδή άμα είναι τρελός, λέει τι θα πει. Η οικογένειά του περνάει μια χαρά, παιδιά. Μην παραμυθιάζεις. Τρελός, τρελός, χονομάει. Αν το πάτε εσύ στο λυράκο, εσύ να πα στο λυράκο που ζήσει με ψευδεστής. Ένα ερώτημα έχω να κάνω από Σάμου, από Στέφνη. Όχι από άλλο να το κάνατε, το ίδιο, ναι, για πείτε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σάμου δεν είναι όλα τα νησιά. Εδώ έχουμε μια κάτι τέτοιο να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Για πει, ε, πει. Το Υπουργό Προστασία του Πολίτη θέλω να ρωτήσω και τον Άδωνη, το φίλο του, εάν όλη αυτή η εποχιακή ήταν κουκουέδε, δηλαδή μπαχαλάκιδε και τίποτα τέτοια πράγματα. Γιατί ήταν τώρα η συμμορία τη Μιζέρια, ήταν μαλαρούχα. Λοιπόν, ο πόλεμο κατά τη συμμορία τη Μιζέρια είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο Η μίζερη με ρούχα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 Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να πω κάτι με την αλληλοφρένεια, αν μπορώ. Ναι, για πείτε. Ακούτε να δείτε. Λένε παραδείγματο χάρη σκάιο μισθό θα είναι στα 900. Είναι μεικτά αυτά. Το ξέρουμε ότι είναι μεικτά. Ναι. Δηλαδή να το πούμε γιατί το 900 στα καθάρα είναι 800. Είναι ναι, μια ναι, διαφορά. Το ξέρουμε και το 650 μεικτό ήταν. Για μεικτά μιλάμε. Ναι, ναι, και αυτοί που, που δίνουν τι αυξήσει αλλά... φροντίζουν να μιλάνε μόνο για μικτά. Ναι. Για ε, να ε, φαίνεται το... πόλικο. Ναι, αλλά μήπω είναι και για το 27. Δηλαδή τώρα έχουμε 24, έτσι. Από πότε θα ισχύει αυτό. Γιατί για του συνταξιούχου, εγώ είμαι συνταξιούχο δηλαδή. Θα πάει για το 27, λένε αυτά τα πράγματα.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 Sorry κιόλας, δεν Λά. ήξερα. Ναι, να κάνουν χαρτοκοπική να φτιάχνουν Δεν ξέρω τι θα κάνουν, να, να, να πάρουν μπουφάν που Αυτό... θέλουν και πετρέλαιο. Λε και είχαν και στο σπίτι του πετρέλαιο και θέλουν να έχουν και στο σχολείο. Ναι, πετρέλαιο. Κάνουν εκδηλώσει και μαζεύουνε τάλιρα και δεκάρικα από του γονεί. Και κάνουν λαχιοφόρου αγορέ για να μαβάλουν πετρέλαιο και για να πάρουν τα αναλώσιμα για να έχουν τα παιδιά να κάνουμε τι δασκάλε τα ναι. καθημερινά. Okay. Μήπω θέλουν του πάρουμε και μπουφάν. Λοιπόν, δόπη, Έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλήξει άσχημα. Αυτοί είναι όλοι οι κομμουνιστές. Ναι τι είναι, έλα σε παρακαλώ τώρα. Όσοι ζητάνε τι είναι, κομμουνιστές. Λοιπόν, κατώ σας το καιρό, πε τους. Θα σε κα** στο τι μπουφάν είναι, περίμενε.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 Στο Βιετνάμ όλοι το ξέρουμε ότι υπριπόλησαν το ρίζι. Γλίτωσε το παιδί μια ξυλή. Ξανθεί αυτέ που να πει. Άρα για να γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Για να γλιτώσει το παιδί. Υπάρχει ελπίδα Επνάτο! Όταν πάντα είναι Σοφία! Πώς να στήσω με καλές σχέσεις με τους εξωγείρους Δε στήνετε παιδί, παιδί, παιδί, παιδί μου, δε στείνα, δε σχέσεις, δεν στήνε άμα δεν στηθεί στα τέσσερα η σχέση, δεν γιλτες πάντως Υγεία, Δε θέλω να με, με κρυγόρω, κρυγόρω, λοιπόν, γιατί, έλα για. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώ πέρα ή ω πέρα. Πέρα, πέρα. Ναι. Δεν θα πω κάτι για όσα είπε ο Άδωνη για αυτό το κράτο που δεν καταλύεται. Στην παρασκευή στο εγχειρίδιο που θα ακούσαμε. Το κράτο δεν καταλύεται. Καλή α. Αλλιώ δεν είναι κάπου. Εναφερόμενο στου εποχικού πυροσβέστε που δάρθηκαν ανελεόρατα. Ναι, ναι, δάρθηκαν τώρα. Όχι πέσανε πάνω στα γκλοπ των μπάτσων, δάρθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Κανεί δεν έκανε ρεπορτάζ για τον γκλοπ που στράβωσε. Τα είδαμε και η... θα γίνει και... φαντάζομαι αύριο μεθαύριο, κάπου θα το βγάλει πω εκπομπή. <laughs> Μπορεί στον Ευαγγελάτο, τέλο πάντων. Ναι, μπορεί, μπορεί, οπωσδήποτε. Είπε λοιπόν ο Άδωνη, δικαιούνται σεβασμού. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει μάχε κάθε καλοκαίρι, έχουν μπει στη φωτιά κατά κυριολεξία, mm. δικαιούνται σεβασμού. Καλά και τα λοιπά Α, τα λοιπά. Πάπα, πάπα, το πα και, και μορφωμένο. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το ξέρω. Ότι το Ήμα δικαιού με συντάσσεται με αιτιατική, δικαιού με σεβασμό, δικαιού με άδεια, δικαιού με υγεία, δικαιού με Αλλά ο Άδωνη είναι. Τι περιμένει, Άρα... οι καλοί δουλεύανε, είχαν δουλειά. Δεν πήραν το καλά των καλών, αυτού περισέψανε πήραν τον κα Ναι, αλλά το παίζει μορφωμένο και. Α μείνουμε στην ίδια πρόταση, χωρί το μορφωμένο. Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Και νομίζω ότι με αρχαιοπρεπούρε θα κάνει εντύπωση. Παιδί μου, έτσι δεν μιλάγανε και στη Φχούντα, που μιλάγαν τάχα καθαρεύουσα και ήταν η αμορφό και άπειγαινε σύννεφο. Έτσι ακριβώ. Μερικά ε, πράγματα ε... δεν αλλάζουν, δεν φεύγουν. Το χούι φεύγει τελευταίο. Ναι, όπω και ο Κούλη, που είπε 50%. Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027. Είναι μια αύξηση σχεδόν 50%. Το είπαμε και ο Βορρή. Εγώ θα έλεγα 50%, μία λέξη. Τα κατώ. Τα κατώ. Τα κατώ. Τα κατώ. Ναι. 100%. Είναι 50% τώρα, τι να κάνουμε. <Ρι> Αν θέλει να το πει στη δημοτική, πε το 50%. Αλλά το άλλο δεν σημαίνει τίποτα. Όπω <Ρι> <Ρι> το τη μετρητή. Είναι με όμορφο Ιώτα. Είναι η παλιά δοτική. Δεν λέμε δηλαδή τη μετρητά. Όχι, ε. Όχι. <Ρι> κρίμα. Αποστολή, χαιρετήσουμε. Yeah. Τι κάνει. Yeah. Μια φορμή την επίσκεψη του απεσταλμένου τη φασιστική Γερμανία στην Ελλάδα και την υποκριτική συγγνώμη του, έχω αναφέρω το εξή. Θα μιλήσω γρήγορα. Τη 7 Ιουλίου του 44, αντί να αντιμετωπίσουν του αντάρτε του Ελλάδα στον Μπάρμπα με το Στέριο και του υπόλοιπου Ελλασσίτε στα Γερβενά, πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Κυπουριό και αντί να πολεμήσουν άντρα με άντρα τα ψογλάνια τη ναζιστική Γερμανία, πήγαν και κάψαν 40-45 γυναικόπαιτα μέσα σε μια καλύβα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον Στάιν και σε όλα αυτά τα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 Για του φασιστοούγκανου που χτυπήσαν εχθέ στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη απ' έξω, όταν ε, παραβιάζεται ένα νόμο, πρέπει η αστυνομία να εφαρμοζεί τον νόμο. Ε, και δεν θα ας... γίνουμε Ουγγάντα. Έχω να πω το εξή: Όξο πού στείλε από την παράγκα μα. Λοιπόν, Έλα. θέλω μπαλαμό. Να βγει μπαλαμό και να γίνει τη πουτάνα. Με μπαλαμό. Φοβάμαι ότι δεν θα βγει και του γκλέτσου το παπάρι που το λιγουρεύτηκα δεν θα το δούμε. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Πότε ρε σκέφτηκα του γκλέτσο το μπαμπάρι, Τον λιγουρεύτηκα. Όχι ρε, είσαι καλά ρε, παλαμόρε μα! Φοβάμαι πω δεν. Ε, τι φοβάμαι. Τι, ποιος φοβάσαι? Α, τι φοβάσαι. Ό,τι να Τι, ό,τι να είναι, ρε μα. Γιατί, μην φοβάσαι τίποτα. Θα βγει ο γκλέτσο και να γίνει βενζίνη στη θέση του βενζίνη. Τελείω. Κι εγώ θα... λέω, ο γκλέτσο να βγει. Και... Ο γκλέτσο να μα φέρει και ξένε πουτάνε. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουν είναι να φέρουνε γυναίκε οι ιερόδουλες από τα δικά τους μέρη για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχει όραμα σαν αριστερός, δεν είναι η ιδέα έτσι. Ε, τι μαλακές τώρα, μιλάμε για οράματα. Είναι αυτό που λέμε οράματα με μεγάλα γράμματα, αυτό. Ελέγχω Λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία που παίζει πάρα πολύ τώρα, που δείχνει μια κοπέλα γυμνή Τεχεράνη την έχει ζητή. Ναι, με τα ισόρουχα που που. Ναι, ναι διαματηρίθηκε. Φανάτι <you> τώρα, το... γιατί κατάλαβα, αγνοείται από χθε. Κοίταξε, δεν θα έχει γνωρίτε εχθέτω. Εγώ βλέπω την ευαισθησία των δυτικών μέσων για αυτή την κοπέλα. Ενώ αντίθετα για τι γυναίκε τη Παλαιστίνη που θέλουν, δυάζονται και δολοφονούνται με τα παιδιά του από το δημοκρατικό Ισραήλ. Δεν βλέπω την ίδια δεδομένο. Εκεί με το βρακία να το δούμε να το υποθέτουμε. άμα είναι Και είναι προπαγάνδα των δυτικών μέσων. Γιατί, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου. Ναι, σου κάτι τη στιγμή που το Ισραήλ θέλει αυτή τη στιγμή να χτυπήσει το Ιράν, μια χαρά θα του βολευόταν να γίνει μια επανάσταση όπω η πορτοκαλία επανάσταση στην Ουκρανία κατά το Ιράν για να δυνατήσει η κυβέρνηση. Εγώ εννοείται ότι είμαι ενάντια στου μουλάδε του Ιράν, αλλά βλέπω ότι έχουμε απέναντι. Αν είναι να έχουν οι γυναίκε την ελευθερία του, να τι σκοτώνουν και να τι βιάζουν οι Ισραηλοί και να βγάζουν στέλφι με τα ματωμένα εσόρουχα του, εγώ προτιμώ χιλιά φορέ του μουλάδε και όχι αυτή την υποκρισία από τη Δύση που όλοι μαζί Προδεξή. Να κοιτάξτε την κοπέλα τι τραβάει από τα Ισλαμοκριθίσια. Σε αυτό αριστεροί, τηλελέδε, σιωνιστέ, όλοι έχουν βαθύσει αυτή τη φωτογραφία για να μα αποδείξουν πόσο κακό είναι το Ιράν. Ξέρουμε πόσο κακό το Ιράν είναι, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερο πόσο κακό είναι το Ισραήλ. Και τι έκανε εκεί η Δύση και τον Άτο να απελευθερώσει το Αφγανιστάν. Νομίζω θα τέγιαζε με εκείνη που έλεγε φαγκ ταξικότητα. Έλα, ρε, πιστολή, τι γίνεται. Έλα, τι κάνει. Φαίνεται ακόμα και στην ανάπτωτη εκπαίδευση ρεσί, είναι δυνατό. Τι είναι ρεσί, που πονάς? Λες ταξικότητα, λέω φαίνεται ακόμα και στην ανάπτωτη εκπαίδευση. Ταξικότητα, ε, F**k ταξικότητα, F**k. Όχι ρεφίλε, γιατί ε, Όχι, τελωή, εντάξει, βα... ο, με την έννοια ότι είσαι σωστός, μπράβο και τα ταξικά γυαλιά σου δεν τα βγάζει ποτέ, όχι, μπράβο. <Φι> Η εταιρεία Γεννήση, 63 παιδιά δημοτικού, είχαν δηληκτηριαστεί το Μάιο από χαλαρισμένα σχολικά γεύματα. Χαζομάρε, ναι, ωραία και επειδή Α... άλλαξε γνώμη ο Δήμο λαμία τώρα. Ε? Ναι, κάποιε και Μ... η μέρα σάβα, ενώ τη Δευτέρα υπήρχε προγραμματισμένο έλεγχο. Όχι, θα ρωτήσουμε και για μένα θα καούμε. Και ο Δήμο λαμία λοιπόν επαναφέρει τα σχολικά γεύματα στο μουσικό σχολείο, γιατί λέει ότι όλα τα χαρτιά τη εταιρεία είναι εντάξει, νόμιμα. Τέλο. Ότι είναι νόμιμο, είναι και γευτικό. Α, ναι και εγνώ. Όχι, θα χτυπήσουμε Όχι. την επιχειρηματικότητα, επειδή δεν θέλετε εσεί. Τόσει απλά τρωτέ έξω, θα χτυπήσουμε. Ella la separa, Carlos κάνετε κυρία Αποστολή. Καλά εσείς. Καλά και εμεί. Ωραία. Κάτι, πολύ απλό. Η πρωινή εκπομπή με τα δύο καλικά που μετά τις 7 είναι αυτός ο προπομπός που ακούμε τι εκπομπέ σα. Μετά περιμένουμε με εσάς. Γιατί δεν βγάζετε δύο ωρα εσείς. Γιατί δεν βγάλουμε δύο εμείς. Να βγάλουμε δύο Επειδή το περιμένετε εσεί. Όχι, θα ακούσει τον Γιατί Εντάλλα, για να και... πούμε δεν λένε οι άλλοι πρέπει να προηγηθούν. Οι άλλοι που δεν τα λένε, Πώ θα ξέρει, Αγόρι μου, δεν τολμούν να πούν αυτά που λέτε σήμερα. Και yeah, δεν τα κουμπίσαν το θέμα για τα παλικάριια με του πυροσβέστε. Και δεν ακούτε, Όχι, καθ... δεν ακούτε. Να, έχω και τον το Νικάκι ούτε που εξανίσταται. Τον Νικάκι κάτι Α, είπε. Ναι, ναι, αφιερώσαν δύο λεπτά και κάτι έγινε. Δεν είχε παραπάνω Α, χρόνο. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά τα είπε όπω έπρεπε. Α, δεν θα σου πω για του άλλου, Αλλά τον Νικάκι τώρα που τον τα χτιριντίζω, Τα είπε όπω έπρεπε να τα πει. Πάρτε δύο ρο, παιδιά. Ακούμε εσά, ειδικά του προηγούμενο. Φεβαίνησα <εβαίνησα> μενιδιορωά στα αυτά. Τα ξέρω εγώ. Είναι, είναι τόσο παγωμένος νεοδημοκράτης ο προηγούμενος. Ρε παιδιά, είπαμε, έλεος, αλλά είχες τόσο πολύ δακοτό. Είπαμε. Hey, ο, ο άνθρωπος δεν μασάει, τα λέει όπως λέει ο Άντωνης, τα ίδια λέει κι αυτός. Ορίστε. Αν ακολουθεί από πίσω. Δεν κοροϊδεύει κανείς κανέναν. Τέλος.